Είπε, θα πάω σ' άλλη γη, θα πάω σ' άλλη θάλασσα. Μια πόλη σ' άλλη θα βρεθεί καλύτερη από αυτή. Κάθε προσπάθειά μου μια καταδίκη είναι γραφτή, κι είναι η καρδιά μου σαν νεκρό θα μένει. Ο νους μου ω πότε με στον μαρασμό αυτόν θα μένει. Όπου το μάτι μου γυρίσει, όπου κι αν δω, ερήπια μαύρα τη ζωή μου βλέπω εδώ που τόσα χρόνια πέρασα και ρήμαξα και χάλασα. Καινούριου τόπου δεν θα βρει. Δεν θα βρει άλλε θάλασσε. Η πόλη θα σε ακολουθεί. Στου δρόμου θα γυρνά τους ίδιους και στι γειτονιέ τη ίδια θα γυρνά. Και με στα ίδια σπίτια αυτά θα σπρίζει. Πάντα στην πόλη αυτή θα φθάνει, για τ' αλλού μη ελπίζεις. Δεν έχει πλοίο για σε, δεν έχει οδό. Έτσι που τη ζωή σου ρήμαξες εδώ, στην κόχη τούτη τη μικρή, σ' όλην την γη τη χάλασες.